Γεια αυτήν την μου. Γεια σου, σου μανάρι, πιο δυνατά λίγο. Αχ, να μην συγχωρεί. Δεν το έχει στο μυαλό σου, λε, θα μιλήσω σιγά και ό,τι ακούσει. Θα προβληματίσω. Πρώτα, από την εκπομπή τόση ώρα και μπλυάχαινα σε Με την το... εκπομπή. Όχι, για το φιέρωμα αυτό, με το γλίξιμο που μου ήρθε κάτι. Γιάννη, σηκώνω μου. Όπω είναι γνωστό, ο Κυριάκο Μτζοτάκη βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία. Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Πρωθυπουργό. Είναι πραγματικά ε, ένας ηγέτης πολύ μεγάλης διεθνού ακτινοβολίας Και δεύτερον, να πάρω το σωστό λεπτό. Για πάρε. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Να. Ελληνικό κοινοβούλιο. Εκεί που η μαγεία της μίζας συναντά την ψυχολογία των βουλευτών μας. Να, Μαρί, κατσαφάδες είσαι. Εγώ, εγώ. Εκεί που η μαγεία της φύσης... συναντά την ψυχολογία της ύλη. Μωρή, ήθελα μια κρέμα για τις αιμορροίδες. Α, να το πέρασε, συνεχώς μου ζητάνε μια και δεν έχω να πουλήσω. Θα σε στοκάρω εγώ, don't worry. Α, oh, οκ, okay. τέλεια. Ε, αυτό ήθελα να πω. Α, την επιστήξεις που να δώσω. Να σε καλά μάνα, <ΣΠΟ> ναι, υποστόλη. Εγώ είμαι. Ε, δε ακου... Δεν ακούγεσαι καλά, τέλο πάντων. Τώρα <ΣΤ> με ακού καλύτερα. Όχι, δεν ακούγεσαι. Τέλο πάντων, εγώ φώναζα να σε ακούω. Θέλω να δώσω μια απάντηση σε αυτό το χουντόσπερμα που είπε για τα νοσοκομεία που τα κάνει ο καπιταλισμό και δεν θα πάνε οι κομμουνιστέ. Μισό ένα... λεπτόκι να ξεκαθαρίζετε ποιο χουντόσπερμα τη κυβέρνηση από όλα εννοείται. Να καταλαβαίνουμε, ε, δεν είναι ένα. ένα όλα. Ένα όλα, πιο όλα. Αυτό που είπε για τα νοσοκομεία. Τέλο πάντων, ναι, Α, λοιπόν, αφήστε τώρα εμά του καπιταλιστέ που βρήκαμε τη λύση να έχουμε και τέτοια και επιχειρηματικά κέρδη και να κάνουμε τη δουλειά μα. Και θα πηγαίνει στα νοσοκομεία που φτιάξαμε εμεί οι καπιταλιστέ για να γίνεστε εσεί καλά. Μην τη υγεία μα. Τη υγεία ε... μα τώρα. Υπουργό Κοιδεία είναι αυτό, όχι Υγεία. Τέλο πάντων. Αυτό. Και τη Κοιδεία και τη Υγεία. Πριν από τις Κοιδεία είναι τη Υγεία. Θέλω να πω ότι ε, αυτοί είναι σαν διαχειριστέ. Δεν είναι αυτοί που επιβάλλουν πάνω στο λαό. Είναι οι διαχειριστέ. Ε, δεν είναι! Ε, βέβαια! Και μα ζητάνε τα κοινόχρηστα όλη την ώρα τώρα! Άσε με, σε παρακαλώ! Λοιπόν, έλα, γεια! <Κι> Ναι, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Έλα, Αποστόλη, έλα, σε ακούω πολλά, πολλά χρόνια. Ο Μιχάλης είμαι από το Ρέθυμνο. Καλά είσαι. Γεια σου, Μιχάλη, όλα καλά. Όλα καλά. Θα έρθει και φέτο κάτω στην Κρήτη, θα κατέβεις Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Αν μπορεί, σε παρακαλώ, έλα και στο Ρέθυμνο. Είχα έρθει και στην περσινή σου παράσταση. Ήτανε καταπληκτική. Η ορχήστρα ήταν τέλεια. Μ' άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Μα έκανε και γελάσαμε. Και σε περιμένω πάλι κάτω στην Κρήτη να σε ξαναδω. <ΣΣΣ> Αποστολή! Έλα! Έλα Μινάρε, μήνυρα, μήνυρα! Σα παίρνω τόση ώρα! Και τι σε έγινε, α... ρε φίλε! Σα αποκαλέβεσαι τώρα, δεν καταλαβαίνω! Αντρεφέ, όχι, αμφιζάτα. Όταν ξέρει, σα αγαπάμε όλοι, αλλιώ δεν θα έπρεπε να τη λέω. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Βάζουμε να, ακούμε, να ακούσουμε ειδήσει, ρε φίλε! Και ακούμε κάτι δημοσιογράφου και πρωτοκλασάτου δημοσιογράφους που δεν μπορούν να αρθώσουν. Ε, ο. η. Α, ο. ο, ο Για τα μας. Δεύτερο. Άμα ήτανε μορφωμένη θα τα δημοσιογράφη Είχαμε Ραφάλ, δεν είχαμε Ραφάλ, δεν πήραμε Ραφάλ Είχαμε, πήραμε Δεν τελειώνουν αυτά, δεν τελειώνουν Ήρισαν να μου λες τώρα, κάνω συλλογή αυτοκινητάκια Τελείωσα, τελειώνει αυτό Η ελληνική πολεμική αεροπορία να πάρετε Θα είναι η μοναδική στον κόσμο που θα έχει F-16 Viper Ραφάλ και F-35 Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι Εμεί δεν την πληρώσουμε τη συλλογή αυτή. Γιατί ποιο θα την πληρώνει, Ναι, αυτό το ξέραμε. Δηλαδή, Τι? δηλαδή πρέπει να μα πιδάνε οι Γάλλοι, πρέπει να μα πιδάνε και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, ένα κόμμα ενό σταθερό δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν γίνεται αγάπη μου, λυκιά, γιατί είμαστε και εμεί τα περδώνε. Μια από εδώ, μια από εκεί. Μα αρέσει το πουνάμε τα πουνά. Αυτά πληρώνουμε. Έλα, μάλα μου! Έλα! Yeah. Είναι, είναι, είναι <σταλείως> λεπτό, φα... Όμορφα! Όμορφα! Ταύλα, όχι όμορφα! Mm. Έχει φύξει ο κόλο μα από το κρύο! Μια χαρά! Καινούργιοι γίναμε! Να σου πω. Πάλι ε, όχι... καλά να γίνει καμία οικονομία στο γυμναστήριο! Γιατί δεν με έβλεπα καλά! Ναι, ναι, καλά, καλά κάνει αποστολή μου, καλά κάνει! Όλοι κάνουμε βλουτιέου, αλλά το κρύο είναι άλλη δουλειά. Άλλο γιατρό! Λοιπόν, κάτσε την εμωραίδα. Για τον μου, τι Για το παπαδαριό όμω! Ερώτηση τώρα, τσέσαι όλοι να βάλουμε τώρα ψίδιου τσου βάλει έστω και κάποιου μικρού! Φαντων. Να μην τα κάνουμε όλα σαν κι ομοιό, λοιπόν. Εάν ήταν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, δεν εξετάζω τώρα ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκη, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλο, θα είχαν βγει στου δρόμου με τα μανουάλια, με του σταυρού για τον νόμο, λέω, έτσι. Θα είχαν κατεβάσει και συνθήματα ελληνική οικογένεια, όπω έκανε για τη Μακεδονία, ελληνική και να κάνω μαλακκίε. Τίποτα, θα υπήρχε μια προσφορά στο θέαμα και τώρα μαλακίε. Περιμένουμε καμιά ταυτότητα για να δούμε δεν, κάτι ωραίο. Δεν είναι τίποτα, παπαριέ, δηλαδή εξάμπονο λέει. Ε, πέρετε, πια, μην δεν, πάμε εξυσία, δηλαδή. δεν πρέπει να γελάσετε κι Βάλε μια κάμερα, κάτι ρε παιδί μου. Παλιά ήξερε. Ακολουθείς τη Λουκά Ήξερες ότι κάτι θα δεις Τώρα. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί, νεκροί! Καλά, αυτή τώρα ρε παιδί μου. Εντάξει, Λουκά, τώρα είναι live. Τώρα είτε... άμα τα κάνω και κλεισμένο το θυρόνα να το χέσω. Τι να κάνω, βάλε κάμερε μέσα live. Αυτό λέω πασάβο με στη βονή, Πετράκι είναι άστα, πάει στα διάλυνα. Δεν είναι Πετράκι και είναι καπέλο, άστο. Στον δρόμο. Και όλα μαζί με όλα, Μα τώρα βλαστημάται όλα... και μιλάμε για εκκλησία, σας παρακαλώ. Από σ' μου, εσύ, Ε. Εγώ. Να είσαι καλά, αγορεύω. Σήμερα δεν είναι τόσο σπουδαίο. Απλώ λέω τι μαλάκε είναι. Σήμερα ο Αλγενάκη είπε στο Όπελ: Είπα, λέει στου αγρότε, να κάνουν αίτηση, να λένε, λέει, τι έχουν χάσει και μάλιστα ατελώ. Εμεί <κυρίζει> τώρα τι κάναμε με την κρατική αρρωγή. Λέμε: Είχατε ατύχημα. Δηλώστε, θα σα δώσει προκαταβολή η πολιτεία μέσα στην κρατική αρρωγή, διότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη ρευστότητα. Φέρτε μέσα τα, τα στοιχεία που, που πρέπει να, να έχουμε. Πέρα από την αρχική δήλωση, η οποία ήταν και ατελώ μπαμπαμ. Πρόσεξε να δει, Η κέρια τους να κάνουν αίτηση, να δηλώσουν τι έχουν ζημιά οι ζημιές παθεί. άνθρωποι δεν πιάνονταν, παιδί. Σε αγαναυτούν με την κάθε μαλακία που λένε. Έλα, έλα, και έγινε. Μου άρωση τώρα. Σε παίρνω για να πούμε λίγο για τα τρέχοντα. Λοιπόν, ξεκινάμε από του ομοφιλόφλου. Κοίταξε να δείς. φίλε, εγώ κουκουέ είμαι, γουστάρω, αλλά εδώ πέρα πραγματικά με έχουν εμπεσει. Έχω ακούσει την τοποθέτηση του Θεμίου τη προέλε θυμάσει πάρα πολλέ φορέ. Συμφωνώ απόλυτο, απλώ δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω ρε φίλε. Και είμαι καλό πιστα, προσπαθώ να πω μήπω γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Διάβαζα και προχθέ αυτό που αναρτήσαν την απόφαση κεντρική επιτροπή απόφαση. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καταλαβαίνω, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορώ να. Μιώ θα αναγυνά μέσα από την ουρά μου. Γιατί κατά τα κάθε για την ακρίβεια, για τα πανεπιστήμια, σε όλα τα άλλα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω αυτό το κόλμα και δεν ξέρω. Δηλαδή μία αριστερά αυτή τη στιγμή ο φίλη και είναι η μόνη αυτή τη στιγμή στη χώρα, αλλά με αυτό γιατί αριστερή είναι λίγο ξέρει. ψυχό Θα πάρει σε κανένα σύριζα, μηχασό, θα πάρει σε κανένα βαρφάκι, θα φύγουν. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ρε, το όλαιμο. Εγώ, μπορεί να μου το εξηγήσει. Εγώ θα το εξηγήσω. Δεν το καταλάβουν ολόκληρο του κουκέ. 13 σελίδε σε αυτοί ο Θα το εξηγείσω εγώ. Όχι, Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου. Κάτι Αλλά αγάπη όταν οριμάσουν αγάπη. οι συνθήκε όμω και το κουκουέ θα αυτό. είναι σύμφωνο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη ότι θα... Όχι, στο κουκουέ, ότι θα είναι στη σωστή πλευρά. Αλλά εντάξει, μην αργούμε λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αυτό. Είναι τώρα, αυτές θα... οι γραμμένε συνθήκε. Αφιέρωση. Λοιπόν, με τον μακρύ, που στο Μανάβικο, να πάρει διάφορα γιατί πολύ αυτή την ο πεπόνι, που όλα αυτά που κάνει. μακρύ ο, ο λάμπο Κωνσταντάρα. Και με όλα αυτά που λένε τι Πόσο είναι το κιλό? 8. Δεν μου λε για τα ρούζα, ψάχνει ρε Σταύρο, ε. Yeah. Αν είναι έτσι, δεν παίρνω φούρτα, ρε Σταύρο. Όχι, okay, παίρνω δύο καταλήγια που είναι πραγματικό γλίκισμα και μου έχουν και φθηνότερα. Πάρε καρπούζι. Μία φλιβά καρπούζι. Γιατί να πάρω καρπούζι, δηλαδή. Έχει φτηνότερα. Γκοβιζιν σοπεμπώνι. Κορόιδευα εγώ, μαθημένο από τα δικά μα, που παίρναμε πάντα το καρπούζι ολόκληρο. Γκοβιζιν σοπεμπώνι. Και άλλο μισό τι να το κάνω. <Σιουργεύη> θα βρεθεί κανένα άλλο που να το πάρει. Και αν δεν βγει καλό, να μην πάρουμε φρούτα. Λοιπόν, να πάμε πάρουμε φρούτα. Τέσσερι φέτε ζαμπών, τέσσερι φέτε γιατόστινο. <σέβη> ναι, ναι. Ε, τυρί. Τέσσερι φέτε. Να φτιάξει τέσσερι γιορτά. Τέσσερα, αυτό θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει δέκα φέτε να τι φετάξει τι μισέ. Τέσσερα, αυτό του διώκω. Η χορτά είναι η Μα τέλο πάντων, τι θέλει, τίποτα ρεστα. Προσέκαλα και εσύ και τα φρούτα. Φαντα μόνος που από το σαράντα τέσσερα και από το γλυκο χάραμα. Αδερφός στον αδερφό, με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίματο στενό, με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ανήκομεν εις τη Δύση. Ποτίζουν αίματο στενό, με σύμβουλο ένα Βρετανό. Είμαστε και εμεί Δύση. Ναι, ναι, όπα, περίμενε, γιατί... περίμενε, το περίμενε. σας. Γεια σας. Ναι, ο κύριος Αποστολή. Ναι, ναι. Έλα, ρε, λοιπόν, να σου πω πάρα για την Παρασκευή. Δώσε. Χάχανα Kids, θέατρο σκιών. Το συνδυάζει με τη δήλωση του οικονόμου εκεί πέρα που πόσου λένε αυτούς εκεί στο Sky με τα τέσσερα τόσες. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτούς τους. Έλα, ται, ναι. Τους δημοσιογράφους Αυτός που τους... κάνουν λειτουργή αυτούς... <Καιχε> Ε, βρίζω. <laughs> εγώ βρίζω, εγώ λέω κολοκουβέντε. <laughs> ναι, ναι, πρόσεχε τι λέει Αποστολή, Εσουρού, Εσουρού. Ανέ, ναι. ναι. Δώσε να θέλει να φτιάξει τον Αστολή. Α, καλά, εντάξει, πήρε και το φιλμ σου, έλα. Μωράκι μου, εσύ, έλα να μαθαίνουμε, έτσι σιγά σιγά. Σταμάτα. Παπάκο, τι θα φάμε, Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα, ξαμπών και ένα ολόκληρο Έστερα τόσο τα φτιάξα. 10 φέτε τι σου, παπακού, γεια σου η Τέσσερα στο σπίτι, μα Και ο τον αδερφό, με συμβολό παλανθιανό. Βουνό, με σύμβουλο Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη! Κανόνια στέρνου Με σύμβουλο Παλαντιανό Αυτό είναι που μας τα κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Να βάλει αυτού του μαλάκικε που μιλάνε και λένε για τα χειρουργία. Αυτό το μπουλί το λούλι. Να βάλει αυτόν από τη μεαγούλα να τον εστέλνει από εκεί που ήρθε και το κεμναστηριακό. Να τον βάλει να επαναλαμβάνει κανένα δύο-τρει φορέ. Και να του θυμίσει αυτού του μαλάκικα ότι ψηφίσανε μέσα στη Βουλή αυτά τα τομάρια 51 δισεκατομμύρια. Να μην πληρώνουν οι τράπεζε και τα Να μην δισεκατομμύρια... του θυμίσει ότι Νοβάρτη, να τελειώνουμε. Τα διευκρίνηστα. Βέβαια, να του θυμίσει και την Νοβάρτη και ότι δεν τον έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα τη Βούλη να πάει στην εξεταστική Αφαιώσαν οι δικοί του, τον βρήκαν οι Αμερικανοί, οι ΣΥΑΓΗ, οι μυστικέ υπηρεσίε. Oh. Αυτή τον ανακαλύψανε. Oh. Και αυτόνανε και τον Λοβέρδο. Και δεν είναι μόνοι Χρυστοφυλοπούλου. Και ο Λοβέρδο τι νομίζει, Γιατί έφυγε από το βασό. Δεν ετοιμάζει... χρειάζεται να νομίζω, δεν χρειάζεται. Καταρχά τα κάνετε, κόμμα και όχι. Ναι. Ρένα μου, σανθήκατε! Σανθήκατε, Ρένα μου! Τον ετοιμάζει να τον εστείλει στην Ευρωβουλή. Ε, αυτό, μια ασυλία, τέλο πάντων κάτι, ναι. Τα αποχηματινά χειρουργεία, ποιο θα τα πληρώσει. Γιατί πρέπει να υπάρχει και η ομάδα να στήριξη το χειρουργείο. Ποιος θα Πο Τα απογευματινά χειρουργία θα πληρώνονται από τον άνθρωπο που επιλέξει να κάνει με με σου το απόγευμα και να μην περιμένει τη σειρά του το πρωί. Πολύ απλά. Καλά μαλακά είσαι! Θα πει κάποιο. Ωραία, δηλαδή αυτό που έχει, ο έχον και κατέχουν θα πηγαίνει γρηγορότερα και ο φτωχό θα αδικείται. Το αντίθετο. Ο φτωχό ωφελείται. Τι μαλακά και συναντήρε φιλάκι. Γιατί ωφελείται, Γιατί την ώρα που ο φτωχό που δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα από την τσέπη του περιμένει να χειρουργηθεί στα τακτικά. Χειρουργία του εσύ, όταν κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν για να πάνε στα απογευματινά χειρουργία θα μειωθεί ο να το Τα απογευματινά χειρουργία θα μειώσουν τι διοργαντικέ απάνει, να το εξηγήσω γιατί. Γιατί ένα συμπολίμα που έχει χρήματα να πληρώσει και θα πάει να κάνει μια επέμβαση ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και θα πληρώσει Τώρα θα το θα πάει σε με θα πληρώσει λιγότερα. Στο κι ανάθεμα, όλα δικά τους θελάν, ο αδερφό, με σύμβουλο Αμερικανό αεροδρόμιο των Ιωαννίνων προσγιούται το αεροπλάνο του οποίου εμπιβαίνουν ο αρχιστράτηγο κύριο Αλέξανδρος Παπάγος ο στρατηγός Βαν Φλίτ και η ακολουθία των το φουνό, με God bless America! Είμαι Goldman Sachs. Είπε κάποιος ότι στην εκκλησία δεν έχει γκέι. Ναι, αλλά υπάρχει εάν, ομοφιλοφιλία εάν είστε, στην εκκλησία, είστε, δεν υπάρχει. Ακούστε. Π, όχι, δεν υπάρχει. <laughs> Ήταν μια εκπομπή του νομίζω του 30 φιλόπουλου ζούγκλα που του λέγει αυτονούσει να βάλει κάτι πορέματα, κάτι καλόμουν. Το, το άλλο που έλεγε είμαι γυναίκα που είχε βγει και αλλιώ. Το <συσκλή> Μπράβο ναι, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, ναι, τώρα δεν το πάμε γιατί το alσέ. Μπομάται η παρασκευή σε παρακαλώ. Και συμμετέω ότι εγώ που τα λέω, είμαι χριστιανό Ορθόδοξο. Έτσι. Αλλά τα χάλια του, άστα. Αυτό ήταν περίπτωση, αφού σου συζήτηση δεν περίμενα κάτι άλλο. Το θυμάσαι αυτό σε γραφείο όταν. Έφυγε ο πατήρ Κύρελο, μπήκε μέσα στο αρχονταρίκι και μου κάνει. Είμαι γυναίκα. Υπάρχει ομοφιλοφιλία στην Εκκλησία, δεν υπάρχει. Ακούστε. Όχι, δεν υπάρχει. Είμαι γυναίκα. Ρώμοθε και δοσειλογοί, πολύ καλό δεχούμε γη. και αγωνιστέ, στο δικό και στι φυλακέ. Τα χάουσε λίγο νησί. Ένας όπος συμνολογεί Τα χάος σε γίνει η πόληση Ένας Η Μακρόνησος είναι ο Παρθενών της Συγχρόνου Ελλάδος Εδώ μου λέω την Παρασκευή μπορεί να μου βάλει σαν νερά της Μαγούλας που είναι πολύ ωραία πλάκα και γελάω πολύ. Εδώ πέρα στο... στη Μαγούλα είναι προ το Θριάσιο. Ε, κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο ναι. και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργού να τελειώσουν. Προχτέ του έσπασε και ένα αγωγό. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ωπα, κάτσε τώρα γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένο για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μα ευαισθητοποιεί εμάς Τρέχουν νερά, ε! Μα γι' αυτό πήρα εμένα oh. μου βάλε το σκάι. Είμαι απέναντι τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορεί να σουγκαλί. Να με αυτά, να κάνετε κάτι, μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά, είναι, είναι πολλά τα νερά, έχεις πάσει αγωγούς. Ε, με λεκάν. τι να πω. Καλά μα είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε πιο πήρα, το όνομά σου πώ είναι. Στράτος, Τζόρτζο Γλου. σε Έλα. Ε, λοιπόν, μου. Το νερό να σου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 Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη, βρε μαλα***, εσείς είσαι πάλι, ποιος είναι. Δεν σου πάνε να μαζέψεις τα νερά με τον Κουβά, τα μαζεύμε με τον ΣΚΑΙ. Δεν δε κανιμένε, ρε άρισ***. Τόσες προτάσεις κάνουν. Δεν καλύτερα, ρε μου, καλύς πλάχα, εμείς έχουμε πρόβλημα μα. πέρα. Δε θα πάει η σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο <μ' ένα> Σκυλιά λυσασμένα που να γαυγίζουν Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ, γαβ, γαβ, γαβ Γαβ, γαβ Στέγονται την τάξη τους με Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Την παρασκηδή θα μου κάνει μια χάρη με την. Ε... Βλαχοπούλου, ένα έργο που έλεγε ο θείο μου που πέθανε κτλ. και τα λοιπά και έκρηγε εκεί. Πέθανε ο Θείο. Ναι, τι, σκέτο. Όχι, αυτό θα το πάρει και θα το βάλει στην νοημοσύνη. Αυτό που κάνετε το, με την νοημοσύνη, τα ωραία. Θα λέει: Εμεί δεν χάσαμε την σωτήρα για τον Βαρουπιτσιώτη. Δεν χάσαμε για την σωτήρα, αλλά μα χάσαμε. Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη. Με εκτίμηση και με αναγνώριση. Που μας άφησε ορφανά τα τρία κέρδη, μας Μην κλέσει πολύ, θα σου φύγει το ρήμεν. Προσέχω, κάσε Ο Μίλκος έφυγε. Ο Μίλκος πάει. Έλα, κάθισε, μ' ανοίγω να συνέλθει. Πώ θα συνέλθω, ο φόνος πήρε Έλα, έλα, μη κάνει έτσι. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Μάλαβα, έκασα, μάλαβα. Ο πλούσιο πλουσιότερο και ο φτωχό το κότερο. Δεν πρέπει να πούμε στου Έλληνε ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Οι αγροτιά και οι εργατιά, τον δρόμο παίρνουν του βορρά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Για πρόκοπη στην ξένη πια. Κι ένα σοφό ντοξολόγα. Για πρόκοπη στην ξένη πια. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Είναι ευλογία Δια των τόπων Και επειδή δεν πρόκειται να σε γράψει την παρασκευή ξανά Θα ήθελα αν μπορεί να κάνεις το ομίλτο Εκεί πέρα που λέει ότι η κοινοβολιστική του καριέρα Τελειώνει εδώ Σε συνδυασμό με το μα πού να πάω του Αδαμαντίνη Μα το γιατί ταξίνεις Τέλος πάλι να ξέρεις πληγές Γεννήθηκα στην πολιτική και γεννήθηκα και σε αυτή την παράταξη Και ξέρω πολύ καλά ότι η πολιτική έχει τις καλές και κακέ στιγμέ. Η σημερινή μου η απόφαση αφορά τους ψηφοφόρους τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω που 11 φορές με στείλανε στο κοινοβούλιο να τους εκπροσωπήσω να πήγω, να Η κοινοβουλευτική μου διαδρομή τελειώνει εδώ Μα πάω, αγαπώ, Με κάνει έξω φρενών η τεμπελιά <Συγλώδη> <Συγλώδη> θέλω μια παραγγελία, όποτε μπορείς, εσύ θα το εμπλουτίσεις. Ο αδερφός, τον αδερφό, Τζέννη Καρέζη, Βασίλης Παβοκθαντίνου, Ιάκωβος καρμπανέλη Ένα συγκλονιστικό τραγόδι που θέλω εσύ να εμπλουτίσεις με τα τώρα, με τα προβλήματα τα τώρα. Γιατί λέγεται το τότε, το 45, το 44, με το τώρα. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. pretty <Συγλώδη> <Συγλώδη> Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Σαν κάτω τη Δύση. Από πρωίπολο, λογισμό, το πιο μεγάλο μερδικό. Η χώρα ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στον Άτο. Θα προτείνω να αναλάβει η Ελλάδα, θα προσφέρω να αναλάβει η Ελλάδα τη διοίκηση αυτή τη επιχείρηση, όπω επίση και θα προσφέρω το στρατηγείο τη Λάρη σα ω στρατηγείο για αυτή την επιχείρηση. να λέει ένα Αμερικανό. Κύριε Πρόεδρε τη Αμερικανική Βιομηχανία Ραπτομηχανών, Σίγκερ, ιδού ο στρατό σα. Νομίζω ότι είναι το τέλος της αριστεράς στην Ελλάδα. Η συντροφή εμπελεστή, οι πλαγιές έχουν εμπληθεί Διώχουμε γρήγορα κομμουνιστές. Το σύστημα έχει οργανωθεί δημοκρατία. Και τα προβλήματα Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά Δεν την έχω δει. Η είναι